Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 17 Μαΐου 2010. Στο όνομα του Πατρός του Ιγκτορή Πνεύματος, ο Βησίλευκο οράνοι παράκηλοι να εξαλυθήσουν πάνω από το χρόνο για τα πάνω πληρών. Ξαυρώσουν αγαθούν και ζωής χωριβώς αληθέκια, σκήνωσον μήν και καθάρισσον μας πάση και δίδος κρυσός να βρεθείς ψεγά σημαν. συνεχίσουμε αυτά που ξεκινήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα και είναι αναφορά στις σχέσεις μας με τον πλησίο από ένα κείμενο από μια ομιλία του Γέροντος Εμιλιανού είχαμε πει ότι δεν έχουμε συμπεριφορά ή στάση ζωής που αποδεικνύει την πνευματική μας ταυτότητα που αποδεικνύει την πνευματική μας ταυτότητα ότι η αναφορά μας είναι ο Χριστός αλλά ζούμε μηχανικά με έναν τρόπο που μας μάθανε χωρίς να υπάρχει βαθιά συνειδητοποίηση αυτό μας κάνει να μην έχουμε περιεχόμενο να έχουμε εσωτερική φθορά, κούραση και οι σχέσεις μας να μην είναι πραγματικές να μην είναι ουσιαστικές Εδώ ο γέροντας θα μας προτείνει θα μας φέρει στην επιφάνεια μια άλλη στάση ζωής και έναν άλλο τρόπο ζωής που όμως ε, έχει μια εσωτερική σύνδεση με το είναι μας δεν είναι δηλαδή μια πρόταση κάποιων κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να τηρήσουμε για να είμαστε εντάξει στις σχέσεις μας αλλά αυτή η πρόταση όσον αφορά τη συμπεριφορά και τις σχέσεις μας έχει εσωτερική πνευματική σύνδεση δηλαδή αυτό είναι καρπός μιας στάσης ζωής είναι καρπός μιας πνευματικής επιλογής είναι καρπός μιας προσευχητικής καταστάσεως άλλο κανείς να θέλει να μάθει ποιος είναι ο καλός τρόπος και να θέλει να τον ακολουθήσει και άλλο κανείς να έχει εσωτερική ζέση εσωτερική ζεστασιά εσωτερική επίγνωση και αυτή η επίγνωση αυτή η ζεστασιά να Τον σε μια διαδικασία συμπεριφορά και σχέσης. Κάπου αλλού λέγεται ένας άλλος πατέρας λέει αν κανείς θέλει να προσευχηθεί για να μάθει να προσεύχεται για να έχει προσευχή χρειάζει δύο προϋποθέσεις λέει εγκράτεια και υπακοή. Τι σημαίνει εγκράτεια. Κανείς να ζει με ένα ασκητικό φρόνημα η λέξη ίσως ενοχλεί, να το πούμε διαφορετικά. Ο άνθρωπος, ο καθένας μας, να ελέγχει τις εγωκεντρικές του συμπεριφορές. Δηλαδή, να αυτοπεριορίζεται προκειμένου να πάβει τον άλλον και να διακονεί την αγάπη. Αυτό σημαίνει εγκράτεια. Εγκρατεύομαι, δηλαδή, αναστέλλω, σταυρώνω τις ορμές μου οι οποίες είναι προσβολή του προσώπου και των σχέσεων. Και αυτό γίνεται αν είμαι υπό ακοή. Ακούω, δηλαδή, τον λόγο, το θέλημα του Θεού και το θέλημα του αδελφού μου. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις γεννούν την εσωτερική κατάσταση η οποία θα φέρει την προσευχή δεν μπορεί κανείς να ζει στην προσευχή, να ζει με την προσευχή αν είναι απίφερχος απροσεκτός, χωρίς όρια χωρίς προσανατολισμό χωρίς επίγνωση, δεν είναι δυνατό, δεν λειτουργεί προσευχή με αυτή την έννοια λοιπόν και αυτή η συμπεριφορά που προτείνεται συνδέεται με αυτή την εσωτερική κατάσταση εμείς φτιάχνουμε μία δική μας ατομική ζωή μία ζωή η οποία καθορίζεται με σπασμοδικές κινήσεις και με πρόσκερες διαθέσεις τη στιγμής μου ήρθε μία επιθυμία το κάνω και δεν έχουμε κατασταλάξει μέσα μας τι είναι ζωή για μας δεν έχουμε Αποφασίσει, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ποιο είναι το ουσιώδες για μας αλλά καθορίζεται από το περιβάλλον μας Ο περιβάλλον μας είναι τα πάντα, είναι οι προσβολές, τα ακούσματα που έχουμε και επειδή δεν έχουμε προϋποθέσεις να ελέγξουμε, να φιλτράρουμε κάθε τι που δεχόμαστε αμέσως ταυτιζόμαστε με αυτό καθορίζουμε αυτόν τον τρόπο, τρόπο ζωής μα. ακούμε κάτι στην τηλεόραση ακούμε κάτι έξω στον κόσμο που κυκλοφορεί που κινείται εμείς δεν έχουμε ε, κριτήρια να φιλτράρουμε κάτι αλλά το δεχόμαστε και αυτό μας επηρεάζει μας καθορίζει μας δημιουργεί μια, ε, υπο, μια υπόθεση ζωής μια ιδέα ζωής και αυτό για μας μπορεί να είναι η ζωή έτσι δημιουργείται η έννοια ότι αυτό που για μας είναι ζητούμενο είναι να περνούμε καλά δηλαδή σαν ιδανικό ορίζεται η ατομική ευτυχία τι είναι αυτό που πρέπει να βρω για να με κάνει ευτυχής εμένα το άτομο μου και όλος μας ο αγώνας ε, αυτή είναι η πορεία μας η κοινωνική είναι πως μπορώ εγώ να Επιτύχω κάτι που θα περνώ καλά το οποίο όμως αποσυνδέεται από την ανάγκη του άλλου από την επιθυμία του άλλου από την ανάπαυση του άλλου γι' αυτό ονομάζεται ατομική ευτυχία αυτό γεννά τον χωρισμό αυτό γεννά τη διάσπαση αυτό γεννά τη σύγκρουση η εκκλησιολογική πρόταση είναι το αντίθετο αυτού, την οποία μας δεν ζούμε. Γι' αυτό δεν είμαστε πραγματικά χριστιανοί. Η ατομική η, λοιπόν ευτυχία γεννά την ατομική ηθική. Τι σημαίνει? Για μένα ηθικό είναι αυτό που μου διασφαλίζει την ευτυχία. Όχι αυτό που διασφαλίζει τη σχέση ηθικό είναι ότι προστατεύει τα δικαίωματά μου και το φτιάχνω με τέτοιο τρόπο που εμένα να με βολέψει για παράδειγμα μιλούμε για τη φοροδιαφύγη οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διάφορες ομάδες επαγγελματικές που δεν είναι μισθωτοί που φαίνονται τα... Και, τα οι ήδη εισόδημα, τα εισόδηματά τους τι θα φανεί τι κάνουν δεν κόβουν όλοι απόδειξη για παράδειγμα Πόσο θα κόψω τόσο ώστε να έχω αυτό το εισόδημα που θέλω για να είμαι εγώ καλά. <coughs> αυτό γεννάται ενοτομική ηθική. Δεν κόβω αυτό που πραγματικά πρέπει να κόψω ένα απόδειξη γιατί θα στερθώ κάποιο εισόδημα. Και με αυτό δεν θα περνάω άνετα. Εγώ πρέπει να περάσω άνετα αφού το, αυτό το ξεκαθαρίσω. Ότι ο στόχος μου, το πώς θα είμαι οικονομικά καλά, το επιτύχω μετά να κόψω καμιά απόδειξη. Αυτό λέει η, η ηθική μου. Και αν, για παράδειγμα, αρχίσει το σύστημα να με κυνηγάει, λέει, στοχοποιήθηκα. Άκουσα, συζητήσει, γελούσα, γιατρή δικηγόνη. Μας στοχοποιήσανε, λέει. Γιατί δεν απλά, μας πήρα χαμπάρι. <χω> με δεν είναι λοιπόν, ο καθένας φτιάχνει ένα μέτρο ηθικής. Και αυτό κυρίως το υπηρετούν οι χριστιανοί. Ο χριστιανοί, δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Επειδή δεν ζούμε αληθινά το πνεύμα του Χριστού και δεν είμαστε ξεκάθαροι, έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα σε αυτή την ατομική ευτυχία με έναν ατομικό μου παράδεισο μελλοντικό και τα έχουμε προδοκλώσει εκεί. Και λέω και τον Θεό θέλω να έχω, και τι καταθέσει μου να έχω, και την οικογένειά μου να βολευτεί, και νόμιμος να είμαι, αλλά μην τα δηλώσω κιόλα. Και όλα, για να παίρνω ευχάριστα. Και θα πάω και την ευλογία του πνευματικού μου γιατί δεν επόρνευσα και να κοινωνήσω. Αυτό <ΣΣ> τώρα. Ε μπορεί μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει ζωντανός ο Χριστός Αυτό εκφράζει έναν άνθρωπο κακομύρη που θέλει να βολεύεται Έναν άνθρωπο ο δεν έχει ζωντάνια Μια μίζερη, τραγική, μικροαστική συμπεριφορά Πως αυτός ο άνθρωπος να έχει πνεύμα Θεού, να έχει ζωντάνια Πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ρισκάρει στη ζωή του Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει δύναμη και θάρρος να έρθει σε σύγκρουση με το θέλω του. Αυτό λιπο, αυτή λιπο, αυτό το, η συνήθεια, αυτό το φρόνημα δεν μπορεί να μη βγει στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα ήθος αυτό. Αυτός ο άνθρωπος που φέρει αυτό το πνεύμα που έχει αυτό το ιθος μπορεί να σπαταλεί στα δικαίωματά του για τον σύντροφό του. Μόνο τα πρώτα χρόνια. Μετά τι γίνεται. Θα υπάρχει δικό μου και δικό σου. Θα υπάρχει σύγκρουση. Θα υπάρχει έξτρα, Δεν θα υπάρχει έννοια ότι δύο η σάρκα μία. Αλλά θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ο κάθε ένας ο οποίος μπορεί να μου προσβάλλει αυτή τη δυνατότητα να κανοποιήσω αυτόν το στόχο είναι εχθρό μου. Πώς μπορώ αυτόν να τον αγαπήσω. Και γιατί να τον αγαπήσω. Και γιατί να είναι ζωή για μένα να τον αγαπήσω αυτόν. Δηλαδή, λέει ο, ο, αγαπ... να αγαπούουν και φρού μα και αυτό είναι ζωή. Πώ αυτό είναι για μένα ζωή των αγαπώ αυτόν που μου προσβάλε αυτά τα δικαιώματα αφού για μένα ζωή είναι τα δικαιώματα μου. Τα συμφέροντά μου. Είναι οι προβλέψει μου, οι επιδιώξει μου. Για μένα ζωή είναι να οργανωθώ έτσι που να επιτύχω αυτό τον στόχο. Να έχω αυτόν τον προγραμματισμό, να έχω αυτό το αποτέλεσμα, να έχω αυτό το κέρδο. Αν για μένα αυτό είναι ζωή, Πώς μπορεί να είναι ζωή ο που μπορεί να είναι επίβουλο αυτής μου της επιδίωξη. Πώς ο άλλος είναι η ζωή μου. Πώς ο άλλος μπορεί να είναι εικόνα Θεού μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα συμπεραίνουμε από όλα αυτά ότι η συμπεριφορά όπως προτείνεται εδώ συνδέεται καταρχή με την αλλίωση του εσωτερικού μας φρονήματο ανάλογα που έχουμε την αναφορά μας που έχουμε το στόχο μας ένα άλλο σύμπτωμα που φανερώνει αυτή τη δυσκολία μας είναι το εξή. πολλές φορές μου ετέθη η εξής απορία και δεν την έλαβανε υπόψη μου Άρχισα όμως περισσότερο να συνειδητοποιώ τελευταία Πολλοί άνθρωποι δυσκολεμένοι μου λένε Πάτερ, στην εκκλησία υπάρχει κάποια δυνατότητα Να ενταχθώ σε κάποια παρέα, σε κάποια ομάδα Να μπορέσω να κοινωνικοποιηθώ γιατί έχω δυσκολίες και δεν μπορώ Και είδα τη γύμνια της εκκλησίας μας ενώ τη γύμνια μας, γιατί εμείς αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας, δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας τέτοια δυνατότητα ένας μοναχικός άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος να εκκλησιαστικοποιηθεί μέσα στην κοινότητα της Εκκλησίας. Και θέλοντας να αποφύγουμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας... Αυτή μας την αδυναμία λέμε, μα δεν είναι είναι η Θεία λειτουργία. Πολύ ωραία, η Θεία λειτουργία είναι η Εκκλησία μας. Η Θεία λειτουργία εκφράζει την εκκλησιο... εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας. Αλλά πρακτικά αυτό μετά, πώς έχει τη συνεχεία του, δεν την έχει. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, πλην διαφόρον που είναι 5-5, έρχονται 10-10 και φεύγουν με τον ίδιο τρόπο που ήρθαν. Τι κάνουμε, Ακούμε έναν κουρού εδώ που μα λέει σπουδαία πράγματα. Αυτό δεν έχει κανένα περιεχόμενο και νόημα αν δεν υπάρχει μια προσωπική εν Χριστώ σύνδεση μεταξύ μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτή την ανάγκη, ε, αναπτύσσονται άλλε πνευματικές φιλοσοφικές θέσεις ανθρώπων που ικανοποιεί αυτή την ανάγκη γιατί ο άνθρωπος παράλληλα με την πνευματική του ανάγκη έχει και την ψυχολογική του ανάγκη αυτή η αναζήτησή του να κοινωνικοποιηθεί σε κάποιους ανθρώπους και τα διάφορα συστήματα που εκφράζουν αυτήν την ε, Ανάγη, εκφράζουν την, αυτή την ανάγκη και την ικανοποιούν και φέρουν μια ζεστασιά μέσα στις σχέσεις τους ο άνθρωπος εντάσσεται και αναπαύεται εκεί ψυχολογικά και εκεί μπαίνει και μετά σε μια άλλη δικασία πνευματικής εκτροπής. Αλλά γιατί η Εκκλησία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε για παράδειγμα την πρώτη Χριστιανική Εκκλησία πόσους μαρθήθηκε ο Χριστός, 12 και ανακάτεψε όλο τον κόσμο. Είχαν, συσ... είχαν μέσα τους μέσα. Είχαν δυνατότητες Είχαν το πνεύμα του Θεού Είχαν την εσωτερική φλόγα που μας λείπει Αυτό είναι το πρόβλημά μας Η απουσία αυτής της εσωτερικής για Γεννά διάφορες προφάσεις για δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας Η απουσία του πνεύματος του Θεού φέρει την εκκοσμίκευση εικο... Που εκφράζεται με ίδιο τρόπους Ή τα ασχολείται με το χρηματιστήριο ότι συνεπάγεται αυτό το λέμε με ένα συμβολισμό ή θα ασχολείται με την ορθοδοξέως ιδεολογία ικανοποιώντας διανοητικά την πνευματική του ανάγκη είναι κοσμίκευση αυτό και αυτό είναι ένα κουκούλωμα της εσωτερική μας ψύχρας που δεν υπάρχει στο πνεύμα του Θεού λοιπόν έρχεται ο άνθρωπο στην εκκλησία πού μπορεί να βρει καταφύγιο πώς γιατί μα Πάτερ μου, δεν μου είπε κανεί ότι έχει ανάγκη. Γιατί πρέπει να σου το πει, δεν πρέπει να το καταλάβει. Ένα. Δεύτερο, άμα σου το πει ότι έχει ανάγκη, θα τον ανεχθεί. Μα είπαμε, και εμεί στην Εκκλησία δεν ψάχνουμε την ζωή. Ψάχνουμε την ατομική μας ευτυχία και έχουμε ατομική ηθική. Τέλο. Το ζήτημα είναι πού θα πάω, πώ θα φερθώ για να περάσω καλά. Ένα άνθρωπο που θέλει να περνά καλά, μπορεί να ανεχθεί δίπλα του ένα άνθρωπο που θα τα αφιερώσει χρόνο παραμύθια. Μόνο στι συζητήσει. Μόνο να λέμε πόσο τι είναι χριστιανισμός και τι είναι εκκλησία. Στην πράξη όμω σημαίνει να ξεσκατήσω τον άλλο. Συγγνώμη για την έκφραση, αυτό είναι όμω την ουσία. Μπορώ να ασχοληθώ με του εμετού του άλλου και να θυσιάσω χρόνο και να θυσιάσω τη ζωή μου. Δεν γίνεται. Γιατί και εγώ ταλέπωρο άνθρωπο είμαι. Λέει κουρασμένο είμαι. Κουρασμένοι είμαστε όχι γιατί κουραζόμαστε σωματικά, αλλά γιατί δεν έχουμε πνεύμα αυτού μέσα μα και το πνεύμα του Θεού ελκύεται μέσα από την προσευχή και η προσευχή προϋποθέτει υπακοή και κράτεια την οποία δεν έχουμε δεν μπαίνουμε σε αυτή τη δικασία του κόπου να το πούμε πιο απλά για να το καταλάβουμε πως μπορεί να γίνει αυτό έρχονται πάμε την κυριακή στη λειτουργία έχει πεντακόσια αγρόμοι στην εκκλησία έρχεται κάποιο για πρώτη φορά, για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά ψάχνουν κάτι να βρει και έχει μια δυσκολία. Α πάρουμε στη δεύτερη λειτουργία που έρχονται που είναι όλο νέοι. οι νέοι. πιο πολύ είναι νέοι. Και ένα άνθρωπο σου λέει: Πλένει στη λαοδηγήτρια, η δεύτερη λειτουργία έχει νέου. Για ποιον αυτό και ούτε γενική μέσα. Πάει εκεί, Ά, μπαίνει στη λειτουργία, έχει μια όμορφη τραγωδία. Το κάνουμε και λίγο ρομαντικά, είμαστε έτσι προλαλή. Λοιπόν, τελειώνει η λειτουργία, παίρνει αδείων και φεύγει. Δεν, δεν πάει κάτι. Κάποτε κάναμε μια προσπάθεια. Μετά τη δεύτερη του ειδική για καφέ επάνω. Και από τους 150 ή 149 σαν αγκούρια καθόταν. <χει> δεν υπήρχε δηλαδή μια ζεστασιά αναζήτηση. Και βάζαμε κάθε φορά ένα λάξ κάποιοι να ετοιμάζουν κάτι καφέδε κουλουράκι για να υπάρχει κάτι τέλο πάντων. Και ξεκίνησα λίγο, μετά βαριόντα και πάντα ήταν ήδη. Μετά δεν με κουράστηκε και σταματήσει. Πάει λοιπόν ένα άνθρωπο αυτό το πνεύμα. Και έχει το προβλήμα του και θέλει να, να, να νιώσει κάτι σε αυτή την εκκλησία. Δεν υπάρχει μια ζωντάνια. Υπάρχει κάποιο που το ρωτάει, έρευση, πρώτη φορά σου λέει. Ποιο είσαι, από που είσαι τι γίνεται ειναι η κατάστασή σου, ένα άνθρωπο που βγαίνει από προσευχή, πραγματική προσευχή, και είναι πραγματικά λειτουργημένο. Δεν πάει να βρει το φίλο του να χαζολογήσει Κοιτάει δίπλα του τι υπάρχει. Ποιο είναι αυτό, γιατί είναι στενοχωρημένο για να τον πλησιάσω. Δηλαδή η εσωτερική του φλόγα του για να διάκριση και ευστισία. Να αισθανθεί τον άλλον. Αν μπαίνω στη λειτουργία για να αισθανθώ πώ θα πω μετά να περάσω καλά, δεν είμαι λειτουργημένο. Βρήκα ω άλλο τη λειτουργία για να διασκεδάσω, δηλαδή να φερθώ με έναν άρρωστο κοινωνικά τρόπο. Δηλαδή, για ένα σπορ η λειτουργία, η κυρία κάτοικη, για να βρω μια εφορμή να περάσω την κερακή μου καλά, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ. Είναι Χριστό αυτό. Παραμυθιαζόμαστε. Είναι ζωντανή η εκκλησία αυτό το πράγμα. Τι λέει ο παπάς θα τα κάνει Μα είναι το, πα, να τα κάνει ο παπάς όλα Δεν γίνεται αυτό Ένα άλλο παράδειγμα Σιγά σιγά Λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα <laughs> Μετά τη λειτουργία Μπαίνουν δέκα Ζητιάνης στο ιερό Και την ώρα ακόμα που κει δώσει χρήματα Μεγάλη είσοδο πάντοτε τον το νημόνο άλλος το γύρω να πάρει χρήματα. έλεος Λοιπόν δεν υπάρχει ένας χριστιανός στην εκκλησία να του συμμαζέψει αυτό ε, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος δεν παίρνουμε πρωτοβουλία γιατί δεν αισθανόμαστε ότι η εκκλησία είναι σπίτι μας ότι είμαστε ζωντανά μέλη της εκκλησίας αν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί ζωντανό μέλος εκκλησίας Δεν θα δε υποψιαστεί τίποτα Και ζωντανό μέλος είναι ενεργοποιημένο μέλος Υπεύθυνο μέλος Έχουμε ευθύνη όλοι για ό,τι συμβαίνει μέσα στην εκκλησία Και στην ζωή Πώς λοιπόν να διαμορφωθεί ένα κλίμα διαφορετικό Που να εκφράσει μια ενέργεια Μια ζωντάνια για να σταθούμε για τον άλλο Ερχόμαστε στην εκκλησία Πόσες ώρες τη λειτουργία παρακολουθήσαμε τα χρόνια Εκατοντάδες ώρες Πόσες ώρες αφιερώσαμε στους πέντε φίλους μας και πόσε ώρες έναν άγνωστο που ήρθε στην εκκλησία Πού είναι ο χριστιανισμός μας Πουθενά Πού είναι το πνεύμα του Θεού Πού είναι η κοινωνικότητά μας Πού είναι η ευγενέα μας Πουθενά Μόνο στις φιλοσοφίες μας και στις θεωρίες μας για να, να αυτοικανοποιείται το μυαλό μας Ξέρετε πόσες δυνατότητες έχουμε Απίστευτε δυνατότητε. Αν θερμαθεί η καρδιά μα, μπορεί να αλλάξει όλη η Θεσσαλονίκη. Έχουμε χώρο εδώ κάτω για τα κατηχητικά, για παράδειγμα. Δεν βρίσκω ανθρώπου που να έχουν ζεστάσια να ασχοληθούν με παιδάκια. Τι μπορείτε να τα κάνει όλα. Ένα άνθρωπο. σιγά γάμη να ασχοληθεί με αυτά. Εγώ άντρα ψάχνω, γυναίκα ψάχνω. Δουλειά ψάχνω. Να περάσω καλά. Ψάχνω δέκα ανθρώπου που θα με κάνουν να περνάω καλά. Ψάχνω κομμοδιοποιού, με κάνουν έτσι να περνάω καλά. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να ξεδεπίσω κάτι αν δεν έχω ασκηθεί σε μια διαδικασία που λέει το εξή πήρα τη ζωή μου στα σοβαρά σέβομαι το ότι με έφευε ο Θεός στην ύπαρξη δεν είναι κρίμα να δαπανούμε όλη μας τη ζωή στο μηδέν καλύτερο να είσαι στο υπότομο στην είναι αμαρτία παρά στο μηδέν δεν έχουμε ευθύνη για αυτό το πράγμα μάθαμε μέσα στην εκκλησία να είμαστε παθητικοί ακροατές θεατές δηλαδή γιατί και στη ζωή θεατές είμαστε ένας άνθρωπος που στη ζωή έπαψε είναι θεατής και έπαψε είναι θεατής του εαυτού του αλλά κοινώνει της υπάρξης του και τη ζωής αυτό θα το βγει σε όλα λοιπόν κακά τα ψέματα Είμαστε νεκροί άνθρωποι. Το πνεύμα του Θεού πάσχει. Είναι νεκρό μέσα μας. Δεν έχουμε το πνεύμα του Χριστού. Ταυτόχρονα δε έχουμε εδώ και τώρα. Από τώρα και στο εξής όλη τη δέντα να γίνει αυτό. Αρκεί τι. Να πούμε ναι στον Θεό να το αποφασίσουμε. Δεν το κάνουμε. Είμαστε βολεμένοι. Νομίζουμε κάτι θα χάσουμε. Και μέσα στο φόβο μας μην χάσουμε κάτι. Μένουμε νεκροί πριν το θάνατό μας. Δεν είναι ζωντανό το πνεύμα του Θεού Ο Θεός μας θέλει ελεύθερους Ζωντανούς, ενωμένου. Την Κυριακή είναι το Αγίου Πνεύματος Και τι λέει Το Κύριο Ένας από τους κύρους Καρπούς του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα Ενότητα Πνεύματος Αυτό δεν είναι κάτι Σημαντικό, χωρίς αυτό δεν υπάρχει εκκλησία Και ενότητα Μέσα στη διαφορετικότητα όχι να γίνουμε όλοι ίδιοι για να είμαστε ενωμένοι. τα μέσα στη διαφορετικότητα σημαίνει σέβομαι την αλήθεια του άλλου, όπως σέβομαι και εγώ την αλήθεια τη δική μου. Και μέσα σε αυτή την αλήθεια μα κινονούμε Αν όμω δεν έχουμε ο καθένα μα καμία αλήθεια, τι θα κοινωνήσουμε. Κοινωνώ αυτό που είμαι. Κοινωνώ αυτό που είσαι. Αν δεν είμαστε τίποτα, τι θα κοινωνούμε. Αυτό το τίποτα θα κοινωνούμε, το τίποτα. Και έρχεται θάνατος, θάνατος στην καρδιά μας. Λοιπόν, σε αυτό το πνεύμα μας ομιλεί και εδώ γέροντας. Αυτό εννοεί, λέει, δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της πνευματικής ζωής. Είναι η ευγένεια και η κοινωνικότητα. Κοινωνικότητα αυτό σημαίνει αληθινό άνοιγμα στον άλλον. Όχι εξωτερικής συμπεριφορά καλού τρόπου. Ο καλός τρόπος είναι σημαντικός εφόσον συνδέεται με αυτήν τη βαθιά εσωτερική σύνδεση. Οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι για να μπορούμε να είμεθα τέτοιοι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να λέμε όχι στον άλλον. Δηλαδή χωρί αυτά που είμαι προηγουμένως δεν κατανοούμε αυτά που λέει. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει... Πνεύμα Θεού τι σημαίνει σχέση τι σημαίνει αγάπη τι σημαίνει άνοιγμα τι σημαίνει εκκλησία τι σημαίνει κοινωνικότητα <κυρίζει> Πάλι θα επαναλάβουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκκλησίας μας ότι είμαστε μία νεκρή εκκλησία Όχι πως δεν λειτουργούν τα μυστήρια προς Θεού Αλλά τι σημαίνει νεκρή Εμεί τα μέλη της αυτά τα δώρα που δίνει ο Χριστός μας στην εκκλησία δεν τα ζούμε δεν τα ενεργούμε στη ζωή μας Είμαστε άγνωστοι μεταξύ αγνώσεων ή καλύτερα νεκροί μεταξύ νεκρών ή αλλιώ κοιμισμένοι μεταξύ κοιμισμένων. Αδιαφορούμε ο ένα τον άλλο. Όταν όλο δεν μου υπηρετεί την ανάγκη, μου είναι αδιάφορο. Όταν όλο δεν μου υπηρετεί την ευτυχία, όπως την ενώ μου είναι αδιάφορο. Όποιο δεν μπορεί να με, να με κάνει να περάσω καλά, μου είναι αδιάφορο. Όποιο δεν μου δίνει αξία, μου είναι αδιάφορο. Όποιο δεν είναι σημαντικό για να έχω σχέση μαζί του και να μου δώσει αξία, μου είναι αδιάφορο. Ασχολούμαστε με τους σημαντικούς, με του σπουδαίους, με αυτού που παίρνουν το τέτοιοι, αυτοί που έχουν τι δυνατότητε να με κάνουν να περάσω καλά. Δεν δαπανούμε ενέργεια, χρόνο, ενδιαφέρον για τον άλλο. Όχι γιατί δεν μα είπανε ποιοι έχουν ανάγκη, αλλά και να μα λέγανε δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Οι Άγιοι Πατέρες των Ίστον, για να μπορούμε να είμεθα τέτοιοι άνθρωποι, δεν πρέπει ποτέ να λέμε όχι στον άλλο, αλλά μόνο στον εγωισμό μας. Καλώς σου αναφέρει ο άλλος, καλύτερα να φερθείς. Καλώς σου φέρει το άλλος, καλύτερα να φερθείς εσύ. κακό σου φέρει το άλλος, κάλιστα να φερθείς εσύ. Διότι αυτό απαιτεί η άρνησης του εγώ σου. Να... Και εδώ το λέει, είναι κορυφαίο. Να νιώσει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούμε σεβασμό. Δέστε ασκήσεις καθημερινές που έχουμε να κάνουμε. Δέστε καθημερινές καταστάσεις που υποδηλώνουν την κατάστασή μας. Κάθομαι, νιώθει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούμε σεβασμό. Όχι, έχω πρόβλημα. Ναι, είμαι σε καλό δρόμο. Δεν το κάνω. Να μια άσκηση. Κάνω αυτό το πράγμα, να νιώσει ο άλλος ότι κάθομαι και τον ακούμε με σεβασμό. Έτσι, αδελφοί μου, η αγάπη γίνεται κατά τον Άγιο Ιωάννη τη Κλίμακος, ένας δεσμός άλυτος. Η αγάπη είναι δεσμός άλυτος, η πραγματική αγάπη. Ένας δεσμός που δεν λύνεται ποτέ. Είναι αιώνιος δεσμός, αυτή είναι η αγάπη πραγματική. Ό,τι κι αν κάνεις, δεν μπορεί να λυθεί. Λέμε για αυτή την αγάπη που είναι ενότητα, έτσι που είναι κοινότητα ορίζεται η εκκλησία ως κοινότητα και λέει ο άνθρωπος ότι σε αυτή την κοινότητα θέλω να ενταχθώ και θέλω κοινότητα όμως να καταλάβουμε όταν λέμε κοινότητα σημαίνει δεν βρίσκω δέκα ανθρώπους φυλαράκια μου που θα περνώ καλά κοινότητα σημαίνει να βρω δέκα λεπρούς που θα διακιδυνεύσω την υγεία μου και θα είμαι μαζί τους λεπρούς ο καθένα έχει συμβολική έννοια δυσκολημένους ανθρώπους που θα με κουράσουν που θα με ταλαιπωρήσουν που θα κινδυνεύσω και θα είμαι μαζί τους που θα μοιράσουμε τη ζωή μας δηλαδή τι σημαίνει κοινότητα ασφαλώς μετά τη Θεία Λειτουργία θα πω να φάω 5-10 ανθρώπους όμως αν είναι αληθινή κοινότητα και όχι εγωιστική κοινότητα σημαίνει την άλλη Κυριακή θα βρω 10 άγνωστούς στα ταλυπωρημένους και θα ασχοληθώ όλη τη μέρα μαζί τους αυτό είναι κοινότητα το άλλο είναι παραμύθι που μπορούσε να έκαμνα να και σε ένα σωμάτιο και σε ένα ίδρυμα και σε μια κομματική οργάνωση. Και σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Να βρω ταλαιπωρημένου ανθρώπου και να δαπανίσω την Κυριακή μου μαζί του. Άλλο εκκλησία και άλλο πολιτιστικό σύλλογο. Το καταλάβαμε αυτό. Άλλο αυτό. Αλλά δεν γίνεται αυτό αν δεν ζω το Χριστό. Αν δεν με συγκινεί ο Χριστό. Αν δεν καταλάβουν ότι κοινωνώ σώμα και μα Χριστού. Εμεί κοινωνούμε σώμα και μα Χριστού για να πάμε να το ξοδέψουμε στη βλακία μα όλη τη μέρα την Κυριακή που περνάμε. Δεν καθόμαστε το καταξιώσουμε το σώμα και το ώμα του Χριστού σε μια ζωντανή σχέση ζωής με τον άλλον άνθρωπο Ποιον τον ανάπηρο Όχι τον αυτό που μας βολεύει Έτσι αδελφοί μου η αγάπη γίνεται κατά τον ἁγιον Ιωάννης Κλίμακος Ένας δεσμός άλυτος Ότι και αν κάνεις δεν μπορεί να λυθεί Δεν είναι όλους εμάς που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι Αλλά γι' αυτό είμαστε χρήσιμοι Δέστε, είναι χρήσιμο ο διαφορετικός δεν είναι όλου εμά που είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά γι' αυτό είμαστε χρήσιμοι. Κανένας από εμά δεν είναι όμοιος με τον άλλον. Αυτή η αγάπη διορθώνει τα πάντα. Κανένας από μας... αυτή η αγάπη διορθώνει τα πάντα. Δηλαδή, ο κανένας από εμά δεν είναι όμοιος. Και είναι χρήσιμο αυτό γιατί είναι διαφορετικό. Γιατί μόνο τότε καταξιώνεται η αληθινή αγάπη. Όταν μπορώ να κάμω με το διαφορετικό. Όταν μπορώ να είμαι ενωμένο με το διαφορετικό. Και η διαφορετικότητα είναι χρήσιμη για μένα γιατί μου περιορίζει τον εγωισμό. Γιατί με κάνει να βγω από τον εαυτό μου. Να βγω από τα δεδομένα μου και να αισθανθώ τον άλλον. Κανένα από εμά δεν είναι όμοιο με τον άλλο Αυτή λέει η αγάπη διορθώνει τα πάντα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης που ήταν ερηνήτης Μην πλήξει αδελφού Συνειδήσει η Ποτέ μην πληγώσεις άνθρωπο Ούτε για καλό ούτε για κακό Όλα λοιπόν και η πνευματική πορεία Και τα χριστιανικά θλίματα Και η αρετή και η προσευχή Έχουν την αρχή τους την ευγένεια Και την κοινωνικότητα των ανθρώπων Όλη λοιπόν η πνευματική άσκηση Όλα τα πνευματικά θλήματα Η αρετή η προσευχή, η βάση τους και η γνησιότητά τους είναι η ευγένεια και η κοινωνικότητα δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι προσευχόμενος για να φάνει αν είναι αληθινή και γνήσια η προσευχή του αυτό θα αποκαλυφθεί στην κοινωνικότητά του στον τρόπο του, στη ζωή του ένας άνθρωπος αν είναι προσευχόμενος αληθινάς αυτό θα βγει και η αληθινή κοινωνικότητα γεννά τη διάθεση προσευχής. Αν δεν έχουμε όρεξη να προσευχηθούμε, σημαίνει δεν έχουμε και σωστή κοινωνικότητα. Λέει κάποιος βγήκα έξω, κουράστηκε, δεν έχω όρεξη για προσευχή. Αυτό που ήρθε δεν ήταν κοινωνικότητα πραγματική. Η αληθινή κοινωνικότητα που είναι βαθιά σύνδεση με τον άλλον, σου γεννά όρεξη για τον Θεόν. Πώς θα δούμε αν μια σχέση είναι όμορφη, σωστή Ακόμη και μια σχέση, συζυγική, ερωτική σχέση Ή αν με κάποιον άνθρωπο που μου όρεξη για προσευχή Αυτή η σχέση είναι ευλογημένη Αν όμως μια σχέση με κουράζει, με ταλαιπώρει και με ρίχνει στο κρεβάτι Σε μια κατάσταση ακυδείας yes. Αυτό που είχα δεν ήταν τα σχέση Δεν ήταν κοινωνικότητα πραγματική αυτή ήταν μια ψευδής κοινωνικότητα έφερε το πρόσωπο της το προσωπή της κοινωνικότητας αλλά δεν ήταν αληθινή κοινωνικότητα η αληθινή κοινωνικότητα είναι αποκάλυψη ζωής είναι παρουσία Θεού είναι μαρτυρία Θεού είναι λόγος Θεού Δηλαδή να βλέπεις τον άλλον και να ενθουσιάζεσαι να βλέπεις τον άλλον και το όλο τη σχέση να σου γεννούν την ένσθετη ότι ο Θεός είναι παρόν. να σου γεννούν την όρεξη να στραφείς προς τον Θεό, να δοξολογήσεις τον Θεό, να ευχαριστήσεις τον Θεό. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα από το μοναστήρι. Αυτό που λέγει το μοναστήρι ισχύει για όλες μας τις σχέσεις και σε όλη μας τη ζωή. Για να δείτε πώς τακτοποιείται εκεί η καθημερινή ζωή του μοναχού. Θέλει κάποιος να πάει στο κελί ενός αδελφού, στο σπίτι κάποιου. Θα αναλογιστεί με πώ είναι ώρα προσευχής εμείς μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο θα σκεφτούμε τον άλλο θα σεβαστούμε τη ζωή του την προσωπική το προγραμμά του αυτά που φαίνονται απλά δεν είναι καθόλου απλά και θα αν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας θα δούμε ότι κάνουμε τέτοια λάθη συνεχώς γιατί δεν έχουμε προσοχή και δεν έχουμε προσοχή και δεν έχουμε σεβασμό στη ζωή μας αν σεβόμαστε τη ζωή μας τον χρόνο μας, το είναι μας το ότι είμαστε διακριτικοί, είμαστε προσεκτικοί, παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα. Άλλο κανεί να πιέσει τον εαυτό του να είναι προσεκτικό γιατί έμαθε πέντε κανόνε, και άλλο αυτό να γεννάται μέσα από την εσωτερική του κατάσταση. Αν είναι η ώρα προσευχή, δεν θα πάει, θα τον σεβαστεί. Αν καταλάβει ότι εκείνη την ώρα διαβάζει ή κάνει κάτι άλλο, θα χτυπήσει την πόρτα και θα πει: Διευχώνω τον Αγίου Πατέρων ημών. Βάζω του Αγίου μπροστά και μπαίνω μέσα. Για να είναι οι άγιοι που θα μα ενώνουν. Είδατε πόσο ωραία συνήθεια είναι αυτή. Επίση, ο Μέγας Βασίλειος σε έναν κανόνα του για του μοναχού, λέει ότι δεν επιτρέπεται ποτέ να αργολογεί κανεί ει βάρο άλλου. Συναντιόμαστε λογο χάρη με κάποιον, χαιρετιόμαστε και ρωτάμε: Τι κάνει, τι κάνει ο Κώστας και απάντω άλλο, Α, τον καημένο τι έπαθε. Έτσι και έτσι. Αυτά που λες για τον καημένο είναι αρετή, είναι έπαινο, είναι τιμή για εκείνο. Γιατί να αφαιρείς το όνομά Του αφού μάλιστα δεν είναι μπροστά σου ή αν ήταν θα φοβώσουν να μιλήσεις. Τώρα που δεν είναι γιατί δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον άγγελό Του που είναι παρόν τον Χριστό που είναι ανάμεσα μας. Λοιπόν, η ανάγκη μας να σχολιάζουμε άλλους στην απουσία τους εκφράζει τη δική μας φτώχεια. Τις περισσότερες φορές σχολιάζουμε ασχολιάζουμε άλλους. <κυρίζομαι> Προβάλλουμε τις δικές μας ενοχές, τις δικές μας μειονεξίε, τις δικές μας ελήψεις. Η αυστηρότητά μας πολλές φορές έναντι κάποιον υπουδουλο... είναι προβολές των δικών μας ενοχών. Για παράδειγμα, όταν επιτίθεμε με έναν αυστηρότατο τρόπο που ξεπερνάει τα όρια και δεν δικαιολογείται έναντι κάποιου, στην ουσία είναι μια προσπάθεια να ξορκίσω στο πρόσωπο του άλλου το δικό μου πρόβλημα, που είναι ακριβώς προβολές του δικού μου προβλήματος πάνω στον άλλο. Έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα που μου το επιθυμίζω, άλλως κάνω προβολή και με αυτόν τον επιθετικό τρόπο θα το ξορκίσω. Ο πιο υγιής τρόπος είναι άμεσα να αναφερθώ στον άνθρωπο που διαπιστώνω κάτι, που μπορώ να συναντήσω, μπορώ να, να, να, να του επισημάνω κάτι εάν τυχόν πω κάτι εντιαπωσία του να το πω μόνο αν έχω την δυνατότητα να το πω και την παρουσία του αλλιώς είναι ένοχο αλλιώς είναι πρόβλημα είναι πρόβλημα λοιπόν αν κάτι δεν μπορώ να το πω στην παρουσία του άλλου να το λέω στην απουσία του εμείς λέμε πρέπει να πούμε όπως έχουν τα πράγματα βρε παιδί μου να ξέρουμε την αλήθεια η αλήθεια δεν είναι να φέρω ονόματα, διευθύνσει και καταστάσεις. Η αλήθεια είναι η αγάπη. Η αλήθεια είναι η διάθεση να θεραπεύσω, να αναπαύσω, να μην εκθέσω, να προστατεύσω. Αυτό είναι η αλήθεια. Α αναφέρω λοιπόν. Γιατί αναφέρει το όνομά του, αφού μάλιστα δεν είναι μπροστά σου. Εάν ήταν, θα φοβόσου να μιλήσει. Τώρα που δεν είναι, γιατί δεν σέβεσαι και δεν φοβάσαι τον Άγγελό του που είναι παρόν, τον Χριστό που είναι ανάμεσά μα. Και συνεχίζει ο ίδιο κανόνα ότι κανεί δεν επιτρέπεται να γελάσει βάρο άλλου. Δεν τώρα η ευγένεια και η λεπτότητα. Α υποθέσουμε ότι κάποιο έκανε κάτι άσχημο. Το βλέπω εγώ. Κάνω νόημα να το δουν και άλλοι για να γελάσουν. Αν κάνει κάτι τέτοιο, έχει αφορισμό μία εβδομάδα, λέει Μέγα Βασίλειο. Δηλαδή, μία εβδομάδα μακριά. Γιατί, διότι η αγέλασης εις άλλου. Με τον Χριστό μπορούμε να γελάμε. Με την εικόνα του Χριστου πώς μπορούμε να γελάμε. Αφού με τον Χριστό δεν μπορούμε να γελάσουμε γιατί γελούμε με την εικόνα του. Λέει ακόμη ο Μέγας Βασίλειος ότι δεν πρέπει κανείς να διορθώνει τον άλλον ή να διαπληκτίζεται. Να η συνηθιά μα, το να θέλουμε να διορθώσουμε τον άλλον που έχουμε αυτή τη μανία. Και αυτό φαίνει σύγκρουση και διαπληκτισμού. Αυτό είναι μέγιστο πρόβλημα. Όταν διαπληκτίζεσαι για να διορθώσει τον άλλον ή να του επισημαίνει κάποιον, αυτό είναι ύποπτο ότι κάτι στραβό συμβαίνει και μέσα μα. Γιατί έχουμε την αγωνία να διορθώσουμε τον άλλον, Όλο είναι ελεύθερο, δεν κάνει τι θέλει. Δεν διορθώσουμε εμεί τον άλλο, ο Θεό. Και αν θέλει ο άνθρωπο. Δύο πράγματα διορθώνουν τον άλλο, η ελευθερία του και χάρη του Θεοποιή τίποτα. Γιατί λοιπόν αγωνιούμε, Μήπω θερούμε τον εαυτό μα ότι είμαστε Θεοί, Μήπω έχουμε εμεί δικέ μα ενοχές για κάποιου λόγου, Γιατί αυτή η αγωνία να διορθώσουμε τον άλλο, Μήπω έχουμε τέτοια αγάπη. Μα αν είχαμε τέτοια αγάπη, άλλη στην πορεία θα είχαμε. Άρα κάτι ύποπτο συμβαίνει και σε εμά. Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε κανέναν. Όλα του Θεού και τη προσωπική ελευθερία του Θεού. Ο Θεός άμα ήθελε και τον Ιούδα, με τη βία του δίνει άλλη κατεύθυνση. Δεν το έκανε. Μα έκανε τελείω ελεύθερο ο Θεό. Και οφείλουμε και εμεί να σεβόμαστε ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Ούτε να αγωνιούμε. Η αγωνία ανήκει στην χάρη και στην πρόνοια του Θεού. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνο να επιλέξει ό,τι θέλει. Ακόμα και να αρνηθεί τον Θεό. Και όταν ακόμα ο άνθρωπο αρνείται τον Θεό, δεν έχουμε εμεί το δικαίωμα να αρνηθούμε τον άνθρωπο. Επειδή αρνήθηκε τον Θεό. Μου λε εσύ, σου απαντώ εγώ. Αν τα απαντά εσύ, σου φέρνω εγώ, εγώ επιχειρήματα. Επιμένει εσύ και σου λέγω. Έλα πάλι αύριο να διαβάσω και να ξαναταπούμε. Είναι δυνατόν να με κερδίσει. Κάτσε, δεν μιλάω τώρα, θα διαβάσω, θα πω στο Ιντερνετ, θα μάθω όλα και μετά θα το φωνάξω να του τα πω. Θα του εξηγήσω ότι είχε λάθο και έχω δίκιο. Αυτή είναι η αγωνία μα. Και αυτή είναι η μειονεξία μα. Και αυτό είναι ο εγωισμό μα έτσι ούτε άνθρωποι είμαστε ούτε σε κανένα άλλο βασίλειο ανήκομαι χρειάζεται να προσέχουμε πολύ δείτε και κάτι σχετικό με αυτό πας παραδείγματος χάρη σε ένα συγγενικό σπίτι σε μια ξαδέλφη σου και αρχίζεις και λες και λε, νιστάζει καημένη κοιτάζει πότε θα φύγεις εσύ αρχίζεις πάλι το λόγο από την αρχή άμα σε δύχυτερη εκείνη κάνει το σταυρό τη μήπω φύγει, αλλά εσύ Γίνεσαι φορτικός άνθρωπος. Ποτέ να μην είσαι φορτικός, λέει ο μέγα Βασίλειος, που ήταν τόσο μεγάλος ασκητής. Είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τη λεπτότητα να αντιλαμβανόμαστε ο άλλο πόσο μπορεί να αντέξει. Να αντιλαμβάνομαστε πότε ο άλλος αρχίζει να κουράζεται από εμάς. Και να προσέχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό εκφράζει μια εσωτερική λεπτότητα που δεν την έχουμε έτσι επειδή γεννηθήκαμε. Αν δεν τη δουλέψουμε, πρέπει να δουλέψουμε αυτή τη λεπτότητα. Γιατί εμεί μπορεί να έχουμε μια αλφα-αντίληψη που να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του άλλου. Και αυτό όχι μόνο στου φίλου μα και μέσα στη συζυγία, μέσα στο σπίτι. Να αισθάνει το ένα με τον άλλο η σύντροφοι, οι σύζυγοι. Πότε γίνεται φορτικό ο ένα προ τον άλλο και να προσέχει. Να προστατεύει την συμπεριφορά του για να είναι ευχάριστη προ τον άλλο. Να είναι χαρούμενη παρουσία του άλλου. Ποτέ να μην είσαι φορτικός, λέγοντα μας Βασίλης, που ήταν τόσο μεγάλος ασκητής. Παρόλο που είχε γίνει καμπούρης από την άσκηση, ήταν τόσο κοινωνικός άνθρωπος. Αυτό σημαίνει κοινωνικός άνθρωπος. Και συνεχίζει. <coughs> να είστε ευπροσίγωροι εντεύξεσαι, όταν κουβεντιάζετε δηλαδή, το πρόσωπό σας να γεμίζει θυμηδία, χαμόγελο. Όχι μιζέρια, όχι κατσουφιά. Γλυκεί εν Όταν ομιλείς να ρέει γλυκύτητα, να τρέχει μέλη από το στόμα σου. Και ποτέ να μην μιλήσεις σκληρά και βαριά. Ουδαμού το τραχίκαν επιτιμήσε δέει. Όταν λέει κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, όταν καταλαλύσεις τέσσερις μήνες ξηροφαγία. <coughs> μην τα κάνετε τώρα, γιατί θα φάει κανένας. Θα πεθάνουμε από όλοι. <laughs> Εδώ αναφέρει ο, ο ασκητής ένα μέτρο για να δείξει το μέγεθος του παραπτώματος. Τι σημαίνει ξηροφαγία. Λίγο ψωμάκι και λίγο νεράκι. Βλέπετε, βλέπετε πόσο τιμά τον άνθρωπο. Κι άλλος κανόνας λέει. Ο κατάλαλος 40 ημέρες δεν θα κοινωνήσει. Θα κοινούσε κανείς. Θα κάνουμε λειτουργία. <coughs> και να σκεφτείτε ότι κοινωνούσαν κάθε μέρα οι μοναχοί όταν εμείς κοινωνάμε τέσσερις φορές το χρόνο και λοιπά, και λοιπά και κάτι χειρότερο αυτό μου κάνει εντύπωση ακούστε τι λέει εδώ και κάτι χειρότερο η εκδίκηση για την εκδίκηση μιλάει πόσο σημαντικό πόσο φοβερό είναι μου έκανες ένα κακό και εγώ το θυμάμαι μετά από ένα δύο χρόνια έρχεσαι να μου ζητήσει κάτι και σου λέγω θυμάσαι που δεν μου είχε δώσει εκείνο που σου ζήτησα για την εκδίκηση ο Άγιος Νιόφυτος ο Έγκλειστος έλεγε στους μοναχούς του ή αν τότε αφορισμόν διόλυσου την ζωή. Αφορισμός σημαίνει να βγάλουν τον μοναχό από την αδελφότητα και να τρώει ξέχωρα, να μην έχει κοινωνία με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Γιατί τόσο πολύ την εκδίκηση. Γιατί η εκδίκηση προσβάλλει την ενότητα του σώματος και πάνω απ' όλα πρέπει να διαφυλαχθεί η ενότητα του σώματος η εκδικητικότητα είναι ένα μικρόβι, ένα δηλητήριο που τεμαχίζει την ακαιρεότητα του σώματος εμείς το θέλουμε κάτι πολύ ανθρώπινο κάτι πολύ φυσικό, μου έκανε κακό άλλος και θα βγάλω την, μου, θα βγάλω την εκδίκησή μου του το έχω κρατημένο είναι φοβερό αυτό δεν μπορεί να λες έχω κάτι καρκεμένο και να κοινωνεις Δεν μπορείς να κοινωνήσεις Όχι γιατί δεν σου απαγορεύει κανείς Αλλά δεν υπάρχει πραγματική κοινωνία Με λες μα δεν έχουμε όλους Μένα και μένα. Αν έχεις μένα, είναι σαν να έχεις, έχεις με όλους Στο πρόσωπο του καθενός είναι όλοι Δεν είναι ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Δημήτρης Η Ελένη, η, η, η, η Ντίνα Στο πρόσωπο του καθενός είναι όλοι Εάν αρνούμε αν έχω πικρία εναντίον ενός είναι σαν έχω πικρία σε όλο το ανθρωπινο γένος. Σαν έχω σε όλο τον άνθρωπο. Για να αποκατασταθεί ενότητα με όλη την ανθρώπινη φύση, με όλο την ανθρώπινη ε, ογένος, πρέπει να διώξω οποιαδήποτε εκδικητικότητα και πικρία έστω και στον ελάχιστο αδελφό. Είπατε, Είπατε... Για την υπακοή και την προσευχή στην αρχή. Εγκράτεια. Συναλύσετε τα και Για την υπακοή όμω δεν αναφέρεται κάτι. Είπαμε ότι είπαμε, για να υπάρχει προσευχή χρειάζεται εγκράτεια και υπακοή. Εγκράτεια σημαίνει να ελέγχω την φύλα αυτή μου συμπεριφορά που προσβάλλει το πρόσωπο. Αυτό γίνεται διασύνδεση υπακοή. Σέβομαι, ακούω τον άλλο και ακούω τον Θεό και ακούω τον πνευματικό μου που με καθοδηγεί που μου διερμηνεύει το Λόγο του Θεού και τον ανθρώπων όταν δεν μπορώ να το καταλάβω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ε, Πάθε, είπατε σε κάποιο σημείο να σέρουμε την αλήθεια του άλλου όπως σέρουμε την δική Τι εννοείτε, δεν είναι μία η αλήθεια όπως την εκφράζει ο Χριστός μέσα από το Λόγο δουλεύοντας εγώ είμαι η, Ιωτός, η αλήθεια και η ζωή και αυτή δεν θα πρέπει να δεχόμαστε και να ακολουθ <coughs> τον Χριστό που είναι η αλήθεια και εφόσον τον ακολουθήσω μου γεννάει την έμπνευση την ανάγκη και την επιθυμία να σέβουμε και την προσωπική ανάγκη αλήθεια του άλλου ανθρώπου δηλαδή αλήθεια σημαίνει την ανάγκη που έχει, τη δυσκολία που έχει την πραγματικότητα που το συμβαίνει μπορεί να είναι μια αδυναμία, μια αναπηρία, ένα πάθος σέβουμε τον άλλο και δεν το προσβάλλω το λαμβάνω υπόψη μου, το εκτιμώ συμπάσχω μαζί του ο προηγούμενος Άγιος, ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής λέει ότι όταν βρίσκεσαι με κάποιον να είσαι τόσο σοβαρός και όμορφος και χαριτωμένος ώστε να είσαι ιεροπρεπής, να είσαι σεβαστός, να είμαστε όμορφοι, χαριτωμένοι, σοβαροί για να τιμούμε τον άλλο και ανάλογα τι βγάζουμε αυτό γεννά και το επίπεδο της επικοινωνίας και της σχέση. Θα το δούμε αυτό. Αν πλησιάσουμε ένα άνθρωπο που έχει μια σοβαρότητά μας, μας τραβά και σε μια άλλη διάθεση. Ας αν πλησιάσουμε ένα άνθρωπο που πολύ ευγενή αμέσως αναγκάζει και σε, ένα, σε μια άλλη συμπεριφορά. Ας αν σαν και σε έναν αγρίκο, έναν ένα, απρόσεκτο, αναγκάζει και ένα από μια άλλη κατεύθυνση. Η δική μας συμπεριφορά λοιπόν διαμορφώνει και το κλίμα και τη διάθεση της σχέση. Γι' αυτό λοιπόν είστε λέει όμορφος, σοβαρός και χαριτωμένος και ιεροπρεπής. Εντιμεταλείψει το λιγοδίαιτο Όταν συναντηθείς με κάποιον και σου βάλει να φας οπωσδήποτε θα σου παραθέσει με όλη την καρδιά του καλύτερα φαγητά Μην αρχίσεις και τρως λέμε αργά Διότι θα τη δημιουργήσεις άσχημη εντύπωση Και δεν εννοεί αυτό εντύπωση, δεν είναι το εγωισμό, να μην εκτεθώ Δεν ενδιαφέρον αυτό Αλλά ανάλογα τι βγάζουμε αυτό μετά γυρνάει πίσω σε μας και διαμορφώνει και ανάλογη διάθεση στην πνευματική μας ανάπτυξη. Ανάλογα τι συμπεριφρά βγάζουμε, αυτό το βλέπουμε. Και αν δεν είναι τιμητικό για μας δεν μας γεννά και μετά ανάλογο αυτοσεβασμό για να έχουμε ανάλογη διάθεση και στην πνευματική μας πορεία. Μην προσβάλλεις τον εαυτό σου. Γιατί υπάρχει ο υπάρχει να μην θέλω να προσβάλλω τον εαυτό μου για να μην εκτεθώ. Εδώ σημαίνει κάτι άλλο. Να μην προσβάλεις τον εαυτό σου γιατί είσαι Χριστός. Γιατί είσαι εικόνα Χριστού. Και όταν προσβάλεις τον εαυτό σου προσβάλεις αυτόν που εκπροσωπείς. Τον χριστών. Άρα το ίδιο πράγμα μπορούμε να το δούμε διαφορετικά. Κι αν ακόμη πεινά να είσαι ολιγοδίετος φάε λίγο απ' όλα και αυτό φθάνει Γιατί λέει ολιγοδίετος διότι πρέπει να είσαι μαθημένος να τρως λίγο για να μπορέσεις να συγκρατηθείς Αν είσαι μαθημένος διαρκώς να τρως δεν θα μπορέσεις να φας λίγο Όταν κανείς λοιπόν έχει συνηθίσει στην προσοχή στην εγκράτεια όλη τη ζωή είναι τέτοια Εν το καθεύδει, το σύμμετρο, αν χρειαστεί να σε φιλοξενήσουν, ακούστε τη λέει εδώ διάκριση. Μην πέσει εσύ πρώτο να κοιμηθεί, και οι άλλοι δεν θα ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Να κοιμηθεί λιγότερο από όσο κοιμάσαι στο σπίτι σου, διότι πρέπει να κάνεις παρέα του ανθρώπους που σε φιλοξενούν. Να κουβεντιάζει μαζί του, να δείξει την αγάπη σου, να δώσει τα δώρα που έφερε μαζί. Με αυτά και με που έφερες και μαζί με αυτά να δείξεις προθυμία και συντονία. Δηλαδή, ακούστε το τι λέει, να τους κάνεις να νιώσουν ότι μπήκε στο σπίτι τους ένας αληθινός άγγελος. Όχι να λέμε Όχ, πάλι ήρθε. <laughs> και λέμε ψέμα ότι μα σε σπίτι, δεν σηκώνουμε κινητά, δεν κλείνουμε κινητά, δεν ανοίγουμε πόρτες. <laughs> Αυτό, για φανταστείτε να και στο ζευγάρι, ε. Να νιώθει κανεί ότι μέσα σου πίνει μπαίνει Για Γι' αυτό έχουμε ευθύνη. Λέει λοιπόν, και ένα τελευταίο το οποίο αναφέρει ο Αβά Ισαΐας παρότι ήταν ασκητή, η λόγη του είναι κοινωνικότατη και συγχρόνω πνευματική και θεολογική. Λέει λοιπόν ότι αν κάποιο. Ο αδελφός λέει λοιπόν ότι εάν κάποιο ο αδελφός σου ή η μητέρα σου ή η γυναίκα σου ψήσει φαγητό και δεν επιτύχει μην είπεις αυτό ότι κακό έψησας άκουτε να μου έλεγε τέτοιοι θεολόγια να σας πούμε με αυτά τα πράγματα εδώ είναι ο Θεός σε αυτά τα μικρά πράγματα είναι ο Θεός και θα το δούμε πώ, μην πεις ότι δεν είναι όπως το περίμενα θάνατος γαρεστεί την ψυχή σου είναι θάνατος για την ψυχή σου είναι μεγάλο ομάρτημα να πεις ότι το φαγητό δεν είναι καλό. Διότι η γυναίκα είναι αδύνατος άνθρωπος. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Να έχει κάποια δυσκολία. Μπορεί ο αδελφός, ο μοναχός να ήταν άρρωστος, κουρασμένο. Να σκεπτόταν κάτι και να κάνει και λίγο το φαγητό. Δεν χάλασε ο κόσμος. Έτσι ευλογεί ο Θεός το μοναστήρι. Έτσι ευλογεί και τα σπίτια μας. Διότι και το σπίτι μας είναι μοναστήρι. Πληγώνεται ο άλλος. Γι' αυτό λέγει ερεύνησον σε αυτόν. Η ίση ακούσας άλλου πως έμελες, θλίβεσαι και αναπάβει. Δηλαδή, δεν ήξερε ότι αν σου το έλεγαν αυτό εσύ να θα στενοχωριώσουν. Γιατί εσύ στενοχωρείς τη γυναίκα σου τον αδελφό σου να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Αν εμά μας μιλούσαν έτσι, μας φέρονταν έτσι αστενοχωριόμασταν. Αν αστενοχωριόμασταν λοιπόν, να προσέξουμε και εμείς πως θα αφαιρθούμε στον άλλον. Αυτό είναι άσκηση. Εάν λοιπόν έχω αυτή τη λεπτότητα, όχι σαν άγνωστο που συνήθω έχουμε αυτή την τυπική ευγένεια και έχουμε την προσοχή να μην εκτεθούμε σε αυτού που καθημερινά ζούμε. Αν είμαστε προσεκτικοί να μην του προσβάλλουμε και έχουμε αυτή την προσοχή, είναι αδύνατο το βράδυ να μην έχω προσευχή. Είναι αδύνατο η καρδιά μου να μην είναι ζεστή. Είναι αδύνατο η καρδιά μου να μην δέχεται τα δώρα του Θεού. Αν όμω είμαι. Γκρινιάρη, μίζερο, μεμψίμυρο, παραπονιάρη, κατηγορώ τα πάντα. Βλέπω παντού το κακό, παντού τη δυστυχία, παντού πρόβλημα, και αγανακτώ και οργίζομαι. Είναι δυνατόν να έρθει προσευχή, είναι δυνατόν να έρθει χάρη του Θεού. Λέω έκανε έκανα και του κανόνα μου και τίποτα δεν έγινε. Και έκανα και προσευχή και με σκαθάλησε που δεν μου χάρη καλά το φαγητό. Είμαι τόσε ώρε κουρασμένο, είμαι στη δουλειά, τρέχω πάνω κάτω. Και η γυναίκα μετά κλαίει το βράδυ, είπα: Κοιμάται, κάνει προσευχή. Και λέει: Χριστιανό. Γι' αυτό δεν κάνει καλά το θαγί, δεν κάνει προσευχή. Και ο κάνω και τι μετάνοιε μου, γιατί είμαι καλό χριστιανό. Και τη γυναίκα τι πρέπει να την Ο άντρα είναι κεφαλή. Πρέπει να πει πλήτη. Γιατί άμα σου πάρει τον ένα, χάθηκε το παιχνίδι. Και δοξάζω ότι και το θέλω να κάνει άντρα. <κυρίζει> δηλαδή κεφαλή. <κυρίζει> Χρειάζεται λοιπόν αυτή η λεπτότητα να σεβόμαστε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, Μπορεί άνθρωπο να είναι τέλειο, Όχι. Για αν κάποιο άνθρωπο πιστεύει ότι είναι τέλειο, είναι αμαρτία. Κάποιο πρόβλημα έχει. Δεν αμάρτιε, χαζόσταν. Συγγνώμη. Κοιτάξτε. Οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι είναι οι τέλειοι. Γιατί είναι σκληρόκαρδοι. Οικοδομούν την ιδέα ότι είναι τέλει και δεν ανέχονται του ατελεί δίπλα του. Όχι, δεν είναι αυτό. Εννοώ του ανθρώπου που προσέχουν του άλλου, αγαπάνε, βγαίνουν από τον πόνο, ζευγάρια. Υπάρχει τη περίπτωση. Αυτό, σαφώ. Άρα. Short Sport, λοιπόν, mmm άρα μπορούμε να το διακρίνουμε. σω η ορολογία μα δυσκολεύει. Όταν λέτε τέλειο, ένα άνθρωπο που προσπαθεί να είναι τέλειο, να φέρετε καλά. Εντάξει, είναι σχετική η έννοια τη τελειότητα. Α, αν αυτή η τελειότητα την είναι γνήσια δηλαδή ξεκινάει από την αγάπη του Θεού παίρνει από την αγάπη του Θεού και δίνει στον άλλον και δεν είναι δική του προσπάθεια που παίρνει από τον εαυτόν του τότε αυτή η τελειότητα που είναι του Χριστού και δώρον του ελευθερώνει, αναπαύει και δεν κουράζει και αυτός ο άνθρωπος δεν κάμπτεται αν δεν τον αναγνωρίσουν για την προσφορά του δεν θίγεται δεν ταλαιπωρείται μέσα του ο άλλος άνθρωπος που δίνει από τη δική του τελειότητα δεν ανέχεται να μην τον αναγνωρίσουν αυτή τη θυσία που έκανε έχει μέσα του οργή μετά έχει μνησικά και έχει εκδικητικότητα καταλάβατε άρα πρέπει να διακρίνουμε ποια είναι η πραγματική τελειότητα και από του καρπού θα φανεί κάτι τέτοιο. Ναι. Ποιο από πού είναι αυτό, ναι, ναι. Είπατε κάτι ε, πριν για το φαγητό, ότι αναφερθήκατε σε ένα παραδείγμα ότι έκαψε κάποιο το φαγητό και άλλο δεν πρέπει να το πει. Εάν αυτό ο άνθρωπο ο οποίο θέλει να πει τον άλλο, ότι α πούμε έκαψε το φαγητό και το κάνει με αγάπη και το κάνει με την δικαιολογία ότι θέλει να ανακτήσει μια αληθινή σχέση με τον άλλο. Ότι το ναι του θα είναι ναι και το όχι, όχι. Αυτό είναι ο εγωισμός. Όχι, δεν είναι εγωισμός. Αλλά το φαγητό καμίνο φαίνεται να και το πούμε. <κυρίζοντας> δεν είναι κάτι που δεν φαίνεται. <κυρίζοντας> ναι, λέτε γενικώς να πούμε. Εννοείται σε ένα άλλο πνεύμα εσείς λέτε να επισημαστείτε. Ασαφώς είναι πολύ καλό αυτό. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο που να μην θύγει τον άλλον αλλά να προάγει τη σχέση. Σαφώς είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλιώ μπορεί να είναι μέσα μας αποθημένα και να βγει μία άλλη στιγμή ένταση και σύγκρουση. Ε, Δεν να θα έχει μια άλλη συμπεριφορά. Ποια είναι. Δεν θα το δασκαλέψει, αλλά ο ίδιος με τη ζωή του θα του δίνει μια άλλη κατεύθυνση ζωής Με το παράδειγμα του με τη συμπεριφορά του με τη στάση του, θα τον τραβάει, θα τον σε μια άλλη κατεύθυνση ζωής. Θα δείχνουμε κοινωνικοποίηση μέσα στους <στονίκο> όρια του Ναού. Όχι. <στονίκο> Ναός είναι γενικότερη, δεν είναι μόνο οι τέσσερις τύχοι. <στονίκο> Όχι. Εννοούσα, <στονίκο> τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μέσα στην εκκλησία, εκκλησιαστικοποιημένοι. Που αυτό δεν είναι μόνο οι τέσσερις τύχοι, είναι όλη μας η ζωή η καθημερινή. <στονίκο> Όχι απλώς, αυτό δόθηκε σε μια αφορμή πώς το εξασκούμε στη ζωή μας. Μάλλον στο πέγμα, αν το να διορτώσουμε στους άλλους του Ιησού, το ένας της που κατηγορούσε η μηνύη, η και το άλλο όταν ήταν καλά στο Καλιάφα, όπου θα λατυρέσαν με έναν Λέει, ε, ε, αν με μίλησα καθώ πατήρισε το φακουριάκι, καθώ την εδέφυρα. Θέλω να το φέρω και ο Ιωσή. Ξαναέβαζε κάποια όρια. Και μάλιστα σε μια φρουγκούνια μου γέννησε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Ότι δεν ναι, είναι ο Θεό, είναι αγάπη, αλλά η αγάπη αυτή δεν διαπονεί την αμαρτία μα. Που σημαίνει ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση ίσως είναι σαν Ένας που ίσω είναι υποθαρμένη ω αμαρτία, ένα άνθρωπο που πίνει για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρουμε, και αυτό μπορεί να έχει κάτι συνέπειες στην κονιένια ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακοποιητικός βύρος ενώ τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η, <στονικοί> η, η διάθεση <στονικοί> να διορθώσουμε τον άλλο δεν σημαίνει πάντα ότι είναι υποπτή κάποια στιγμές είναι υποπτή και θέλει η προσοχή να λάβει πώς φερόμαστε σε αυτή τη διάθεση να διορθώσουμε τον άλλον. Ένα. δεύτερο, ασφαλώς μπαίνουν τα όρια, αν δεν τα καταλαβαίν τι περισσότερε φορέ είναι γνωστό στον άλλο πότε έχει πρόβλημα. Αν δεν είναι, εάν διαπιστώσουμε ότι είναι αναγκαίο να το πούμε και δεν πρέπει βιαζόμαστε με τον τρόπο μα, χωρί να, το να, το το να τον απελπίζουμε να τον θίγουμε, να το δείξουμε. Χωρί να τον θίγουμε ή να τον απελπίζουμε, θα το δείξουμε. Και μετά θα έχουμε συνείδηση ότι όλη η αλλαγή είναι του Θεού και του ανθρώπου. Όχι δική μα. Ένα τελευταίο, θα διαβάσουμε και τελειώνουμε. Πέρασε η ώρα. Εάν δηλαδή εσύ γυναίκα. Μιλάει για τη σχέση τώρα ανδρός και γυναικός. Για την κοινωνικότητα αυτής της σχέσεως. Εάν δηλαδή εσύ γυναίκα δεν είσαι πράος άνθρωπος και αν εσύ άνδρα δεν σέβεσαι τη γυναίκα σου, δεν τη τιμάς δεν θα μπορέσετε ποτέ να κάνετε προσευχή. Ακούστε τι λέει εδώ ε. Διότι η μία σάρξ γίνεται πολλές σάρκες όταν δεν υπάρχει η σύμπνια, η ενότητα. Η γυναίκα να έχει πραότητα και ο άνδρας να προβλέπει την ανάγκη της γυναίκας και την ικανοποιεί τότε είναι μία σάρκα, αλλιώς είναι πολλές σάρκες και δεν υπάρχει προσευχή. Γίνεται, λέει, μια καταπληγωμένη σάρκα και επομένω έχουμε συνεχώς συγκρούσεις, προβλήματα, παράπονα. Έχω παράπονο εγώ από σένα, εσύ από εμένα. Εγώ θα πάω στο φίλο μου να παραπονεθώ για τη γυναίκα μου και εσύ θα πας στη φίλη σου να παραπονεθείς για τον άντρα σου. Έτσι επειδή δεν θα έχουμε ηρεμία, χαρά και ειρήνη, δεν θα μπορούμε να προσευχηθούμε και ζή μας θα είναι γεμάτη μ αν θέλουμε να φτάσουμε στον, <Φίγος> <preserved> να στον Θεό να call, πρέπει να σκεπτόμεθα κοινωνικά. Βλέπετε ότι το μοναστήρι είναι και μέσα στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, την κοινωνικότητα, μπορεί να τη και εδώ στον κόσμο. Ναι, αν μπορεί να υπάρξει μέσα στο φύση κάποια συγκεκριμένη πρόταση, δηλαδή για την κοινωνικοποίηση του Εκκλησιάσμου, κάποια δόμηση ίσως, Το όνομά σα. το όνομά Τριαντάφιλε, θα ήθελα πάρα πολύ και εσεί και πολλοί άλλοι να μου πού προτάσει. Εγώ θα μπορούσα να σκεφτώ μια. Ποιοι να γίνουν ομάδε 10-15 ατόμων, να βάλουν εκεί την άλλη φορά ποιοι ενδιαφέρονται, και από εκεί να αρχίσει πλέον χαίρομαι μαζί με 15 ατόμων. Το, αυτό που προβληματίζει και θέλει καθοδήγηση είναι τι δομή θα έχει αυτή η ομάδα, πώ θα συντονιστεί, πώ θα λειτουργήσει. Θα το συζητήσουμε ξανά αυτό. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, την επόμενη εβδομάδα είναι Δευτέρη το Αγίοι Πνεύματος, δεν θα έχουμε συνάντηση. Και η τελευταία, για αυτό σαν είναι 31 Μαΐου, την Δευτέρα εκείνη, για φέτος. Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή το Αγίοι Κωνσταντίνο έχουμε αγρυπνία. Διευχώ τον Αγίοι Πατέρη μου, τον Κύριε Ιησού Χριστό την Πες τι.